Το μέλημά μα και το σπίτι θέλω να θυμίσω, τη δεύτερη τετραετία ήταν ένα. Η καλύτερη μισθή και οι περισσότερε δουλειέ για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Εμείς έχουμε, εμείς έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία έξι χρόνια παραπάνω από 500.000 θέσει εργασία. Τα παιδιά τα σήμερα είναι μαζί μα και τα οποία μένουν εξετάσει για να βρουν πια το πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, θα γνωρίζουν έτσι, κύριε, ότι έχουν πολύ καλύτερε πιθανότητε να μια δουλειά στη συνέχεια. Και όχι να ξενικευτούν. Και το brain drain έχει γίνει brain regain. Και για πρώτη φορά πολύ περισσότεροι επιστρέφουν στην πατρίδα μα από αυτού του βέβαια. Έπρεπε να τα πει κάποιο. Καλά έκανε και τα είπε. Αφενό γιατί. Τι έγινε, Ακού. Ναι, ναι ah. χα, χαλαρά αλλά. Ακούω, ακούγομαι. Ακούγεσαι, ακούγεσαι. De, de, de, de. Ναι, με, ακούω Ακούγαμε. Ο, ο, ο πρωθυπουργό ήταν το τον Βελεστίνο χτες. Μπράβο. Ε, επειδή είχαμε απεργία, δεν τα παρακολουθήσαμε. Εδώ λοιπόν, ε, με λέει: Τι ωραία κατάσταση. Τι Πολύ ωραία Πολλέ θέσει εργασία. Πολλές... Δεν είπε όμω για ποιου. Ως... Για, τα, για τα γαλάζια στελέχη, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι θέσει εργασία όμω. είχαμε brain gain από αυτού που φύγανε, φύγαν το 15 επί ΣΥΡΙΖΑ για να μην το ζήσουν mm -hmm. και γυρίσαν πίσω τα δικά του παιδιά για να του βάλουν στι θέσει που περιμένανε yeah, δεν και γυρίσαν. Είναι και επιστροφή, αυτό δεν είναι επιστροφή. Είναι αντίστροφη. επιστροφή. Σωστό, τα βλέπω κι εγώ όμω με ταξικά γυαλιά και είναι βλακή δικιά μου. Ναι, το λέει το τραγούδι, εσύ το πήρε στι μετρητέ. Ηλίου να βάλει, όχι ταξικά. Ε, είναι πέμπτη σήμερα για μα. Είναι πέμπτη, για για είσαι εντάξει, Το είσαι Επειδή είχαμε απεργία και θα έχουμε και την άλλη Πέμπτη απεργία. Γιατί η ΕΣΥΑ προσπαθεί να καταφέρει συλλογικέ συμβάσει. Άρα και την άλλη Παρασκευή θα είναι Πέμπτη. Θα είναι Πέμπτη. Γιατί έχουμε θα αλλάξει. Δεν το λέμε, δευτέρα να ξέρετε. Τα θα έχουμε σήμερα όμω. Αγίου Πνεύματο, Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Γιατί είμαστε του πνεύματο και εμεί αργούμε πάντα σε αυτά. Πάντα, εννοείται. Οπότε καταλάβατε. Τώρα στα θέματα μα. Πρωθυπουργό από το Βελεστίνο τα λέει τόσο ωραία ότι έρχονται οι νέοι. Θα σταθούμε στου νέου σε λίγο και κάνει και προβλέψει. Και για το τι ακριβώ θα γίνει το 2027. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα, εμεί θα συνεχίσουμε. Κλείνουμε δύο χρόνια διακυβέρνηση. Σε λίγο καιρό από τώρα, σε λίγε εβδομάδε, Εσείς μα επιτευχθήκατε. I made my lucky. I, I made, I made Yes, yes, yes. δώσατε μια πολύ σαφή εντολή να υλοποιήσουμε το κυβερνητικό μα έργο. Έχουμε δύο χρόνια ακόμα. Θα τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα και να είστε σίγουροι και σίγουροι. Πόσο λεγτά και πάλι έλεγχοί. Λέει, λέει, πάλι λέει, λέει, λέει. Έλαδοσε το τόρμα, βάλετε WD4 και Λέει, λίγο... λάδι, λάδι. λέει ο προθυπουργό εδώ ότι θα μα ξαναμπιστευτούν και μα εμπιστευτεί τότε και θυμηθήκαμε πώ τον εμπιστευτήκαμε, γιατί τα βάζουμε όλα αυτά να κάνουμε έτσι μια μικρή εισαγωγή και τη βγήκε και η κυρία καιραμέο. Γενικώ αυτοί παρουσιάζουν πολύ καλά την κατάσταση: Ότι γυρίζουν οι νέοι, βρίσκουν δουλειέ. Έχουμε δουλειέ. 500.000. Πάει η κεραμαίωση για να γυρίσουν πίσω. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ακούσουμε τώρα την κεραμαίωση η οποία. Ε, περιγράφει, μιλάει για του μισθού. Είναι υπουργό εργασία. Ναι, ναι, ναι, Και αν έχει κάνει καλό στον τόπο, ο κ. Ραμαίος, Δεν το από το παιδί, α θυμάμαι. Από, από προφανώς προφανώ. Ναι, ναι. Μα είναι άριστο, είναι στην κυβέρνηση. Τι, με το που είναι στην κυβέρνηση, προφανώ είναι κάνει καλό. κάτι αυτονόητα που. Και που. Μα είναι μόνο ε, αυτονόητα, λεωσό. Να κάτι τέτοια κάνω. Θα μπορούσα κάποιο που είναι στην κυβέρνηση να μην είναι χρήσιμο και ευχάριστο και άριστο. Υπάρχει ως. πιθανότητα. Ό, όχι, και ούτε, ούτε πάει το μυαλό. Άρα η κακή δεν είναι στην κυβέρνηση, η κακή είναι στη Μπα... φυλακή. Α, πράγμα. Είναι εκτό κυβέρνηση, Ναι, πολύ καλά. Σωστά Μπα... Ή στα άλλα κόμματα. Ναι. Ναι. Ναι. πάμε ή να ή ακούσουμε. Τέλο. Στι παραλίε. ή όπου θέλουν. Πάμε να ακούσουμε την Κεραμαίο που μα μιλάει για του μισθού. Γιατί έχουμε νιώσει όλοι αυξήσει. Τα πορτοφόλια είναι πιο φουσκωμένα, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει κάποιο να το λέει και να το θυμίζει. Λοιπόν, ε, η, η πραγματικότητα είναι εξής. η εξή. Οι μισθοί στη χώρα μας ήτανε πολύ χαμηλοί. Οι μισθοί τη χώρα μα ήταν πολύ χαμηλοί. Ήταν πολύ χαμηλοί. Έχουν, mm. έχουν ανέβει. χωρίς να λέω την ολαρόδυνα και ιδανικά μην παρεξηγηθώ. Όμω θα σας θυμίσω ότι ο κατώτατο μισθό έχει αν, ανέβει κατά 35%. Μπράβο! Και ο μέσος μισθός, που έχει μεγάλη σημασία γιατί, ποιος είναι ο μέσος, αυτό που διαμορφώνεται από την αγορά την ίδια, από την προσφορά και από τη ζήτηση. Ο μέσος μισθός έχει και αυτός ανέβει παράλληλα με τον κατώτατο, κατά σχεδόν 30%. Μπράβο! <οκείς> <οκείς> <οκείς> <οκείς> τα κατάλαβε. <οκείς> τα καταλάβατε? <οκείς> Στα λόγια τα κατάλαβα. Oh. Ναι, δεν έχω ερευνήσει πορτοφόλι, δουλεύω και πολύ κάρτα. <οκείς> δεν, έχω, δεν έχω το μετρητό τόσο για να το καταλάβω τι φουσκώνει. Οπότε η κάρτα είτε έχει πολλά είτε έχει λίγα φλάτι είναι φλάτι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να δουλέψει με τριτό, να πέσει χρήμα στην αγορά με τριτό, μαύρο. Ξέρω ότι δεν έχει δουλειά η κυβέρνηση με τέτοια. Όχι. Με μαύρα τέτοια. Ούτε oh. χαζομάρι λέω κι εγώ. Αλλά για να το καταλάβει ο κόσμο στο πετσί Γιατί θέλει ο κόσμο αυτά αποτελέσματα. Δεν παίρνει στα ναι, χέρια να πιάσει. Αυτό που λέμε, Εγώ το πεντοχίλιαρο το καταλαβαίνω όταν Μόνο είναι χιλιάρικα. Σωστό. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Λέει εδώ η κυρία Κεραμαίο 30%-35% η μέση μισθή, ο κατώτερο μισθό ναι. Στο επίπεδο ζωής, πώς ανέβει, Λέβαινε, το επίπεδο ζωή πόσο έχει ανέβει τα τελευταία 6 χρόνια. Θέλετε και επίπεδο εργασία είναι, δεν είναι υπουργό ζωή. Όχι άλλο λέω. Δώσανε κάποιες αυξήσει στους μισθού, σε κάποιες δόσεις έχουν δοθεί. Ε, Καλύπτουν του ε, πληθωρισμού, τι στα στις, στις ενέργειε, στα τρόφιμα, στι βενζίνε και σε όλα αυτά που ζούμε. Η εφορία και όλα ναι. τα υπόλοιπα. Όχι, όχι, ναι, Η απάντηση είναι ο Θοδεωρικάκο. Mm. Και οι πολυεθνικέ που υπηρετεί που λένε ότι όσο μπορούν οι Έλληνε, τόσο χώνουν. Αν δηλαδή 30% είναι ο μισθό και το επίπεδο ζωή έχει ανέβει 40%, υπολοιπόμεθα. Αν έχει μη... ανέβει. Με μύρλα δεν ήξερα, Με μύρλα Αν, μπορεί έχει... Να είναι Αν έχει ανέβει 30% επίση και το επίπεδο ζωή και ο μισθό, είμαστε μία ή άλλοι. Στα ίδια είμαστε. Okay. Θέλω να πω και όλοι γνωρίζουμε και ζούμε και καταλαβαίνουμε. Και τα πεντάρικα που δίνεται ω αύξηση των μισθών δεν καλύπτουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Mm. Γιατί ακόμη και αν παίρνει κάποιος 1.200 ευρώ Δεν θα παίρνει το 800 άρι. Ένας νέος που παίρνει 1.200 Από αυτούς που ήρθαν Με, το, με η επιστροφή που είπε ο Μητσοτάκης Αν το ενίκιο είναι 700 ευρώ mm. Ένα διάρρη Και 600 ευρώ. Τι μένει. Δεν μετά μένει, άλλα, τι κάνει. Τι συζητάμε, δεν συζητάμε. μένει για τα υπόλοιπα. Μα δεν τα λένε και βγαίνει και λέει 30% και ακούγεται εντυπωσιακό. Ναι, μα είναι ανακουφιστικό. Αλλά αντί για να σου τελειώσει ο μισθό στι 15 του μήνα, θα σου 18. Ναι, αυτό αλλάζει. Είναι όλο αυτό. Και, γιατί πανηγυρίζει. Γιατί πανηγυρίζει. Και επειδή μιλάει η κεραμαίω, η χη κεραμαίω και με μια χαρά, ότι σαν να μα έχει κάνει τεράστια χάρη και χαίρεται η ίδια, που δεν παίρνει όμως τόσα λεφτά, δεν παίρνει 800 1200, και παρουσιάζει και λέει στου άλλου που τα παίρνουν αυτά τα λεφτά και δεν μπορούν να ζήσουν ότι κοίτα τι, τι καλό σου κάναμε. Mm. Yeah. Αυτό είναι και ντροπή πέρα από όλα yeah. τα υπόλοιπα. Είναι και ανακουφιστικό όμως έτσι. Για ποιον? Α, για τον κόσμο όταν ακούει ότι η κυβέρνηση κατά και λέει εντάξει, <στά> Μα σκέφτονται τουλάχιστον. Να ξέρεις τώρα από εδώ και πέρα, η Κεραμένω δεν έμεινε μόνο σε αυτό, με την ίδια χαρά παρουσίασε πώς θα γίνονται από εδώ και πέρα <στά> οι αυξήσει. Στο νέο τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού που θα τεθεί σε ισχύ από το 27 και μετά, λαμβάνεται υπόψη ακριβώ οι τιμέ στην αγορά. Δηλαδή οι πληθωριστικέ Ακριβώ για τον λόγο που είπατε. Όσο ανεβαίνουν οι τιμέ στην αγορά, να ανεβαίνει και ο κατώτατο μισθό. Αυτό το είχαμε άλλο με το Αυτή είναι μια καινοτομία που θα ισχύσει από το 27 και μετά, που εφ' εξής, το ποσό του κατώτατου θα μισθού. Το θα... Με Με αλγόριθμο. Θα λαμβάνει υπόψη τι τιμέ. αυξάνεται μία φορά το χρόνο, για παράδειγμα. Θα αυξάνεται μία φορά το χρόνο στη βάση αλγόριθμου. Ναι. Ο οποίο λαμβάνει υπόψη αφενός τι πληθωριστικέ τάσει στην αγορά, δηλαδή πόσο ανεβαίνουν οι τιμέ και ειδικά πόσο ανεβαίνουν για το 20% τη χαμηλότερη οντοματική κατηγορία. Θα είναι μέσα τα ενίκεια. Είναι, είναι συνολικά το πακέτο που έχει να καλύψει ένα μέσο πολίτη το κόστο ζωή. Το supermarket, το e-ενέργεια το το να... το το το κ.ο.κ. Αν μπουν μέσα τα ενίκια, ο κατώτατο μισθό θα γίνει τρία χιλιάρικα. Γιατί είναι με αυτό τον ρυθμό που καλπάζουν τα ενίκια ειδικά. Εδώ με αλγόριθμο. Εφ' εξή όμω. Ναι. Άμα ξαναβγούνε. Όχι, από Για το 27. 27 τι έχει είναι το 27, το 20, τι έχουμε. Όχι, έχει ρυθμιστεί. Το κράτο έχει συνέχεια. Ναι. Θα παίρνει αύξηση με τον αλγόριθμο. Ο αλγόριθμο έτσι κι σου κανονίζει. Τι θα δει στο, στο facebook, κινητό. <laughs> το μόνο το facebook, Πε όλα. όλα αυτά ναι. Τι γενικώ τι τάσει έχει. Ξέρει πώ σκέφτεσαι. Ο καλύτερο φίλο αυτή τη στιγμή στον σύγχρονο κόσμο του ανθρώπου δεν είναι ο Σκύλο, είναι ο Ολγόρι. Ο, ο πολιτό Μπαίνει... ολ... Κοντά στο κινητό μιλά για δονητέ και σου βγάζει δονητέ να αγοράσει. Άκου τώρα. Λέω Εξακούσει. Τώρα. Ναι, έχω ακούσει. Φίλου, ναι. Ναι, ναι. ναι, στο κινητό του κοντά είμαστε. Λόγου χάρη. Ναι, και... Και... και του βγάζει κατευθείαν. Έλεγε εσύ για δονητέ και έρχονταν να αγοράσει και μου λέει γιατί να αγοράσω δονητέ. Του λέω πάρε και στην δηλαδή χάρη να στην ένα Θ Καλά έχει μηχανή του φραπέ ε, Ναι αλλά η μηχανή του φραπέ φτιάχνει μόνο φραπέ Ενώ το άλλο, Ενώ το άλλο κάνει και φραπέ Οπότε δ, δύο σε ένα ε, ναι. Ναι, Με τους αλγόριθμους λοιπόν θα παίρνουμε και την αύξηση που θα έχει και μια χρήση να μην στο στον δονητή καλύτερα κατά μην... να μην στο στον δονητή που ήταν εύστοχο το παράδειγμα τα λέει αυτά το πρωί στον Παπαδάκη και λέει εκεί με χαρά, της παρουσιάζει 30% θα έχουμε τον αλγόριθμο εφ' από το 27 θα γίνεται αυτή η αύξηση και τις λέει ο Παπαδάκη τη γιώνει Παπαδάκης κατευθείαν με ένα παράδειγμα mm. καθημερινή, σημερινή ζωή τι έγινε σε ένα νησί Δηλαδή είχαμε ρεπορτάζ για μια εκπαιδευτικό η οποία αφού της έγινε έξωση μέχρι και την πόρτα πήγε και της πήρε, της έκοψε το νερό, το ρεύμα γιατί ήθελε α, να τον νοικιάσει το με Airbnb αυτή η δασκάλα ζει αυτή τη στιγμή σε κάμπινγκ Γιατί δεν μπορεί να βρει ένα α, σπίτι και να κάνει και να κάνει δουλειά. αυτό διπλή. αφορά μισθού δημοσίων υπαλλήλων, που και εκεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια εντό των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τη χώρα. Να το παντρέψουμε, μάλλον. Να, να, να, να δοθούν υψηλότεροι μισθοί. Σου λέει ο Παπαδάκης στην Υπουργό ότι βγήκε, την βγάλανε από το σπίτι που έμενε και μένει σε κάμπινγκ. Mm -hmm. Η δασκάλα που είναι η παιδεία μα, είναι τα νησιά yeah, που ναι, πρέπει, ναι, ναι, η βέβαια. νησιωτικότητα τη χώρα και λέει. Είναι υπουργό και λέει ναι, είναι στο πλαίσιο τη αύξηση του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Κάνει ό,τι μπορεί το Υπουργείο. Τι τη έλυσε τη δασκάλα Κάνει ό,τι μπορεί. Την άλλη μέρα. <laughs> τι, τι, τι, τι, τα, τα φίδια θα την τρώνε γύρω-γύρω. <laughs> θα, θα βάλει φιδόσκινο για να γλιτώσει. Ναι. Δηλαδή, είναι τα ωραία λόγια, οι αλγόριθμοι, η και όλα τα υπόλοιπα και η πραγματικότητα. Εγώ απογοητεύομαι λίγο. Περίμενα από την κυβέρνηση του Ελλάδα 2.0 το να πει ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα πιλωτικό. Πιλωτικό, mm. Που έρχονται κοντά σε ερεθίσματα οι καθηγητέ και κοντά στη φύση για να μπορούν μετά να διδάξουν πιο ουσιαστικά τα πράγματα. Να μεταλαμπαδεύσουν αυτή γνώση, να μάθουν την F ουσία στα παιδιά. Εφ' αλλά δεν το κάνουν. Και δεν δε, δε δε το, δε το, το κάνουν. Α πούμε, και έγινε άμμπαλ τώρα και ραμέο και κάτι και λέγει όλα τα τεχνοκρατικά. Συγγνώμη, αυτά. δεν καθόμαστε και βλέπουμε τα survivor. Που είναι εκεί με κάτι φίδια, κάτι κάτι άλλο. Αλλά κάνει εξουρία στο survivor. Και κα, κάνει zoom η κάμερα σε κάτι σκορπιού, ότι και καλά είναι δίπλος στου παίχτε. Αλλού σκορπιού, οι παίχτε, δεν έχει σημασία. Σε άλλο πλάνο, από το κειμενό. Ναι, ναι, ναι. Ε, γιατί εδώ λοιπόν αυτή η δασκάλα, τώρα δεν ξέρω σε ποιο νησί, δεν είπε ο Παπαδάκη, είναι εκεί, έχει τη χαρά να μένει σε κάμπι. Άλλοι πληρώνει να μπαίνει σε κάμπι. Άλλοι ονειρεύονται αυτή τη στιγμή πότε θα πάμε στο κάμπινγκ. Ναι. Γιατί πιάσε γκυζέστε. Και η δασκάλα είναι τυχερή που το ζει το <ΣΣ> Επίσης Επίση είναι τυχερή που δεν έστειλε ο Ξεχωρίδη στου μπάτσου να πάνε τη διώξουν. Γιατί πάνε και εξηλώνουν τι Κινέζε μέσα. <ΣΣΣ> δεν ξέρω αν, αν είναι, είναι, ναι, μπορεί να είναι σε οργανωμένο. Αν είσαι οργανωμένο, δεν πάει. Πρέπει να πληρώνει το οργανωμένο και πάλι. Ναι, αλλά δεν πληρώνει. Ενίκιο. Αυτά τα νησιά, η δήμαρχοι, κάθε νησί είναι και δήμαρχο. Ο Μήλο και τα λοιπά έχουν γίνει έτσι και πολύ σωστά. Δεν έχουν εκτάσει. Έχουν τα ενοικιαζόμενα, ατομικέ ιδιοκτησίες και κάτι δημόσιες εκτάσεις. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος επειδή στη Μήλο έχει γίνει Είμαι γιατρό ή είμαι δάσκαλο Δεν μπορούν να χτίσουν τέσσερα σπιτάκια μικρά Ώστε οι δάσκαλοι που θα έρθουν από Αθήνα Να κάνουν τη θητεία ή ο γιατρό Να έχει ένα κίνητρο και, και να το αυτό υπαρέχει Και όλο αυτό έχει άλλο λόγο Δεν προκυμένου, έχει χώρο, δεν έχουν γιατρό τα Όχι το κάνω για να βοηθήσω τον γιατρό. Είναι Προκειμένου να έχουν και αυτοί γιατρό. Και γιατί ο και σε αντίστοιχα νησιά και τα λοιπά παραιτήθηκε. Η άλλη έμεινε και δεν έχει αντικατασταθεί. Το άλλο νησί δεν θυμάμαι που ξέρω, ήταν. Στην ίο. Στην ίο. <laughs> Λε, Και δεν έχει, επειδή έμεινε η γυναίκα έγκυο δεν, δεν θα πάει φτιάξουν, άλλος. Ο άλλο παραιτήθηκε το νησί χωρί τη Γάρδο που ήταν. Δε και χωρίς. Ναι. και Σέρυφο, που ήταν, Δεν έχουν και δηλαδή ε, ναι το κράτος θα έπρεπε ένα οργανωμένο κράτος να έχει το Ιατρείο, το και το Μικρό, το Κέντρο Υγείας με 15 εργαζόμενους και να του έχει σπιτάκια να μένουν και τα λοιπά. Αυτό δεν γίνεται με αυτό το κράτος. Ο Δήμος ναι. που μπορεί έχει κτάσει. Και, ε, και τα να κονδύλια να για έναν δήμο που είναι ένα ολόκληρο νησί δεν είναι και τόσα για να φτιάξεις ένα μικρό συγκρότημα πούμε, και, και, κατοικιών. Και βγάζουν οι Airbnb δες εκεί, οι κάτοικοι άλλοι που νοικιάζουν σε γιατρούς σε δασκάλους, τους πετάνε έξω για να, γίνει για σεζόν. να τον νοικιάσουν και, και να βγάλει ένα χιλιάρικο παραπάνω, δύο χιλιάρικα παραπάνω. Και μόρφωση στα παιδιά δεν τους νοιάζει. Γιατρό δεν πειράζει. Εντάξει, τώρα τι ψάχνει και εσύ. Όχι, τώρα, ψάχνω λίγο. Αξίες, Να σκεφτεί ο ένα τον άλλον, εν συνέστηση. μην λίγο το κέρδο. Θέλει λίγο, αφού βλέπει ότι είναι ένα μπάχαλο κράτο, κάτι λίγο. Ναι, θα διεκδικήσουμε να έχουμε υγεία, παιδεία και με την ψήφο μα θα τα θυμίζουμε όλα αυτά. Αλλά μέχρι να έρθει αυτό μπορεί να λυθεί κάπω. Δηλαδή, ακούγεται. Δηλαδή, θα πρέπει πως... να αρχίσει να σκέφτεται ο ένα τον άλλον. Να πρέπει να έχει μια συνείδηση, okay, μάλλον, όχι μόνο ταξική, αλλά. Με, με, με, με, ανθρώπινη, ένα ήθο, μια αξία, κάτι. Λοιπόν... Τι συζητάμε τώρα στο χάρχαλο αυτό του Μητσοτάκη τόσα χρόνια. Δεν μ' αρέσει έτσι όπω Και το προηγούμενο, συγνώμη. Όχι, δεν δε μ' αρέσει έτσι όπω εκφράζει, Δεν είναι χάρχαλο. Ε, εντάξει, δεν είναι, επειδή δεν είπα μπουρδέλο. Ε, ναι, ωραία, σύμφωνε. <laughs> Ναι, okay. Δεν προσέχω και εγώ τι λέξει μου. Ναι, ναι, ναι. Okay. Ζήτηση, το ζήτησε συγγνώμη. Ανακαλώ εντάξει. το Χάρχαλο. Γιατί μπορεί Τώρα να ακούει και συνεχί. το ε, λογοκριτικό μηχανισμό mm -hmm. εκεί του ΕΣΟΝΟΥ. Τώρα εντάξει. μπορούμε να συνεχίσουμε. Μια που είπε Χάρχαλο, βγαίνει ο Βρούτσι, ο υπουργό αθλητισμού. Μέρο Καχάλου. Μου <laughs> ευτυχώ έγινε αυτό στο μπάσκετ <laughs> και καταλάβαμε ότι υπάρχει υπουργό αθλητισμού. Και ότι είναι ο Βρούτσι. Όχι, και πέρυσι με το Στέγαστρο. Ναι, άλλη μια φορά είναι αυτό. Είχε χαθεί το μάνιουαλ. Ναι, αλλά ήταν υπουργό όταν χάθηκε το μάνιουαλ μια φορά Κάνε μια φορά φέτο. Είσαι εμπαθή. Θα καταλάβει τι μα αντιγράφει σου και, και κι στο θέμα. Και αποφάσισα ποιο αποφάσισε, ο Βρούτσι ή τέτοια πώ θα γίνει συνάντηση, ενώ, ή η συνάντηση, η πρόεδρε. Οι Που πήγαν όπω ήθελαν, να βάλουν του δικού του όρου, την πολιτεία που. Τέλο πάντων, έγινε αυτή η συνάντηση όπω έγινε: δια αντιπροσώπων και μία ώρα ο ένα στο άλλο κτίριο, ο άλλο να μη σε δω γιατί θα ασφαχτούμε κτλ. Και, και βγαίνει ο Βρούτσι μετά. Ότι όλα ήταν πάρα πολύ καλά και κάνει την εξή δήλωση. Προτεραιότητα τη κυβέρνηση αποτελεί Η ομαλή διεξαγωγή τη σειρά των τελικών και η ολοκλήρωση του προταλήματο σε κλίμα ασφάλεια και αθλητικού σεβασμού. Δεν έχε, μη μη, μη χειροδική! Οι συζητήσει πραγματοποιήθηκαν σε καλό, επικοδομητικό και ουσιαστικό κλίμα. Έλέξ το δικαιωμένα με κουπάσαι. Περάσαμε τον κάβο. Γιάννη! Γκάνε την άχρη! Δώθηκαν κατέρωση για την ασφάλεια των τελικών. Ξεφτήλες, ξεφτήλες. Και την περιφρούριση του Εφ. Αγωνίζεστε. Να με συλλάβετε, ρε! Αν αυτό λέει ο νόμο, να με συλλάβετε. Αλλά δεν έχετε τα αρχήρια. Οι ιδιοκτήτε των δύο ΚΑΕ εγγυώνται και με την παρουσία του στα γήπεδά του την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Κράτος υπάρχει εδώ πέρα. Παπάρια υπάρχει κράτο. Κατάλαβες; ε, κατάλαβα να να Έμαθα Βάλουμε και το για να πως το ξέσπασμα προχθές, έτσι για να το κάνει πιο πιπεράτο. Μια χαρά, λύθηκαν τα θέματα. Έτοιλιόσε. Το είπα οι προκόπος. θα. Μισό σύνθημα δεν θα ακούσεις μεθαύριο. Όχι. Τίποτα. και μπαίνει η τάξη Υπάρχει, το σέβονται όλο το κράτο, το υπολείπτονται. Ναι. Γιατί είναι σοβαρό κράτο γι' αυτό. Τέλο πάντων, ήθελε και η ΚαΕ μια υπενθύμηση. Α ότι το κράτο είναι εδώ και είναι σοβαρότερο στη Ρήγα. Για τα να δόκια. μαζευτούν κι αυτοί. Τι το κάνανε, για να προκαλέσουν προβολή. Εδώ για δεν να, να τους προκαλέσουν, αυτά. δώστε μα σημασία. Νταϊλίκια στην κυβέρνηση δεν περνάνε, ξέρει, αποστόλη και όλοι οι σύζυγοι που κόβονται αυτά. Τελειώσαμε. Και δεν θα ίσουν λένε, να τα βάλουν και με οποιονδήποτε και να συλλάβουν, όποιον έχει κάνει ποινικά και ο οποίο πρόεδρο συλλάβει και τα λοιπά. Όσο ψηλά. Το έχουμε ζήσει αυτό. Και ξέρει κάτι. Λέω, ακόμα και να έχει κάνει ποινικά ο γενοκόπουλο, mm. να πάμε στο μοντέλο Τριαντόπουλου Καλά, κύριο, <laughs> και ενώ μια και περνάει. Όλα θα είναι στο μοντέλο 30 πλα Όλα στο μοντέλο 30 πλο και μια και περνάει και ο καραμαλίσ έτσι θα πάει και το δημιουργήσαμε αυτό το μοντέλο για να κόβω όσο πιο ψηλά. Όλοι, όλοι. Ευκαιρία. Το μοντέλο 32. Δεν γίνει μόνο στου κάποιο, αλλά θέλει να δικαστώ που μια δικαιούση είναι ψηλοστημένη, όχι ω χοντροστημένη, ξέροντα από πριν ότι θα αθώθεί. Κληρώθηκε λάθο δι... δικαστή, αναβολή, Την επόμενη. Ή κληρώθηκε η εισαγγελέα του Αρύρου πάγου. <laughs> Α πούμε, ναι. Ναι, το φτιάχνω. Αυτό θα το δούμε στα πλούσιοι. Είπε πριν ότι. Ο Βρούτση δεν είναι γνωστό όλο αυτόν τον καιρό. Δεν ε, το θυμόμαστε. Ότι είναι γνωστό ότι είναι ε, ρε, Ότι στον αθλητισμό δεν έχει έργο και τώρα τον θυμηθήκαμε με αφορμή όλα αυτά Είπα που γίνουν. εγώ όλα αυτά. αυτά τα υπονόησε εσύ τα Θανάση είπε. Φανάστη, δεν είπε. Βγήκαν από το στόμα. Δεν δε, τα είπε. Ε, Ωρα, είπε. Εγώ, είπε. εγώ ε, τα ερμηνεύω ε, και ε, τα λέω. Εντάξει. Να ξέρει λοιπόν. Α, ερμηνεύεις Μπαρπαγιάννη. Ναι, πολύ. Όπω ερμηνεύουμε, ποιήσει. Όχι, τιμή μου. Τιμή μου. Καμάρι Ο Βρούτση λοιπόν παράγει έργο, τέτοιο έργο. Πόσο? Τόσο, που η Σουηδία έρχεται Α, και αντιγράφει την Ελλάδα. Πριν ένα χρόνο έγινε μια μεγάλη μεταρρύθμιση η μοναδική. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον ελληνικό αθλητισμό. Λέγεται νόμος για την αθλητική βία. Κάτι που για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες είδαν ότι είχε αποτύπωμα. Mm -hmm. Πριν τρει μέρες με επισκέφθηκε η Σουηδική Αστυνομία μαζί με παράγοντες του, της, του αθλητισμού της Σουηδίας και αντέκαψαν το ελληνικό μοντέλο για την αθλητική βία Το πήραν και ότου θαύματο προχθές είδα δημοσιεύματα από τη Συντιλία που επαινούν την Ελλάδα, mm -hmm. τον ελληνικό νόμο για την αθλητική βία και θέλουν να εφαρμόσουν στη Σουηδία αυτό που κάνουμε εδώ. Δεν είναι ότι η Σουηδία τρώει τη σκόνη μα στα θέματα ανεργία, την έχουμε περάσει. Δεν είναι ότι η Σουηδία μα αντιγράφει στα θέματα υγεία, γιατί εκεί σαρώνουμε. Λέξε. Έρχονται τώρα να αντιγράψουν. Το άκουσε, εδώ ήρθανε οι Σουηδοί και Όλα τα μοντέλα μα πια. Ε. Δεν γίνεται όμω. Κάποτε είχαμε πρότυπο τη Σουηδία και ξαφνικά ήρθαμε πάνω από τη Σουηδία παντού. Να σου πω, δεν γουστάρω κιόλα. Και εμένα δεν μ' άρεσε. Κάποια στιγμή, εγώ θέλω και μια αποκλειστικότητα. Δικιά μα πατέντα, δική μα. Όχι εγώ Φρες το κάνω τρόπο, για ανθρωπιστικού λόγου. Λυπάμαι του Σουηδού πια. Πόσο του θυπάμε αλήπτα σε όλου του τομεί Πρώτη, Α, πρώτη, πρώτη, okay. πρώτη. Όχι, εγώ δεν κουστάφω να αντιγραφεί. Δεν θέλω άλλη πρωτιά, έχω κουραστεί. Θέλω ναι. να μείνουμε λίγο. Αφήστε μας να γερμίσουμε πλανήτη. Άσε μας, Χαμηλά ας Χαμήλικα, χαμήλικα. Να πούμε και λίγο δεύτερη, δεν πειράζει. Λίγο, σε ταπεινά, όλα πρώτη. λίγο ταπεινά. Ναι, δεν συμφωνώ. Αν είσαι πρώτο, κουράζει. Εγώ κουρασικό. τσατίζομαι όμω την αντιγραφή. Ε. Τσατίζομαι. Όταν σε αντιγράφουν οι άλλοι. Έτσι, κάπου έχουμε μια πρωτοπορία. Να έρθει ο άλλο τώρα. Όλοι θα γίνουν με όλοι. Ναι. Ε, ναι Αυτό λέω. Δηλαδή, ένα και stop δίξε, να βγει από θα, θα μα και το Μιτσοτάκι, δεν θέλω τέτοια. Έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί. Έχει, Έχει αυτό θα είναι red flag. red flag Εκεί θα γίνει χαμός μα θα Εκεί θα κατέβουμε. Εκεί. πορεία για τη Γάζα, Πορεία για το Μιτσοτάκι. Ποια Μην το ναι, από... ναι, ναι. Πολύ ωραία. μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις Και και Ε, α, εντάξει, έχει πάει σε άλλο λέμε Είμαι δίκαιος ναι, ότι ε, πρέπει, κάτι πρέπει να το δίνεις στον άνθρωπο γιατί οι άνθρωποι έχετε ανάγκες. μου, μάνα, μου Και μου, πρέπει ναι. να σας ε, καλύπτουμε επιφανειακά τις ανάγκες για να μπορούμε να σας ακμεταλλευόμαστε. Πάμε λοιπόν α, στις διαφημίσεις. Α, α βαθιά, <laughs> μητσοτακικός <laughs> βαθιά. εννοείται. Πάμε στις διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Εδώ η Ελληνοφρένια τη Πέμπτη που είναι Παρασκευή. Ε, και ε, όχι Πέμπτη, αλλά λόγω σαν... απεργία μετακινήθηκε. Άρα αύριο mm. είναι Παρασκευή, που είναι Σάββατο. Αύριο, ναι. Θα, θα δούμε. Κάνουμε, την δηλαδή τέτοια και αυτά όχι, θα κάναμε. Όχι. όχι. Yeah. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένια. Θα πάμε στην Ηλιούπολη. Μπα ελά. Έχουμε ένα έτσι. θέμα. <laughs> θα μιλήσουμε <laughs> και με αντιδήμαρχο. Θα μιλήσουμε με αντιδήμαρχο. Άλλαξα κάτι από ηλιούπολη μια φορά. Σταμάτα τώρα να δει τι γίνεται και να δει τι σημαίνει ελληνικό κράτο, ελληνική κοινωνία σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο τη Ηλιούπολη, το Γιάννη Πούλο. Ε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, είναι Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Κοινωνική Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υιόπολης, ναι, ναι. Κοινωνικής αλληλεγγύης. Ε, Να κάνω εγώ ένα μικρό πρόλογο Έχουμε μια ε, ε, ηλικιωμένη που ζει μόνη της, mm -hmm. Παίρνει σύνταξη Ναι. Ε, χαμηλή σύνταξη πώ είναι 370 αυτή... ευρώ 370 ευρώ Τι να... τώρα ναι. ένας άνθρωπος ηλικιωμένος με 370 ευρώ καταλαβαίνουμε επειδή ακούγαμε ναι. πριν το Μητσοτάκη και μας έλεγε ναι. ότι πάμε καλά και όλα τα υπόλοιπα ναι. Με, με, νίκιο. Α, με νίκιο με νίκιο, Τι με, νίκιο που με 370 ευρώ ε. δεν υπάρχει τίποτα έχει, έχει καλύτερα αποθήκη να θες να νοικιάσεις δεν κάνει 370 δεν έχει άλλον άνθρωπο στη δεν ζωή δεν έχει υποστηριστικό περιβάλλον και τη κόψαν και το ρεύμα Ναι. Δεν έχει ρεύμα από την Τρίτη. Από Τάξτε. την Τρίτη, λοιπόν, ε, μπορώ να μιλήσω. Ναι, βεβαίω, και... βεβαίω. Λοιπόν, ε, πήρα από την Τρίτη, προσπαθώ να πάρω την ΔΕΗ. Μου είπαν ότι είναι σε άλλη εταιρεία. Πήρα την άλλη εταιρεία, προσπάθησα να βρω γραφείο αλληλεγγύη, κοινωνική αλληλεγγύη, ώστε να μπορέσει να βρει το ρεύμα. Γιατί η γιαγιά ανάδει και και θα γίνει παρανάλωμα και η πολυκατοικία. Λοιπόν, ε, έχουν δώσει το λογαριασμό τη σε εταιρεία. Παίρνω στην εισπρακτική εταιρεία και μου λένε: κύριε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε καν να στείλουμε το αίτημα ε, στην, ε, στον φορέα, ε, γιατί πρέπει να πληρώσετε ούτω ή άλλω 600 ευρώ. Μα του λέω: εγώ, εμεί σαν Δήμο μπορούμε, αλλά είναι χρονοβόρα διαδικασία, να βγάλουμε χρήματα, να τη πληρώσουμε το ρεύμα, αλλά θέλουμε να το κάνετε τώρα, γιατί η Αγιά κινδυνεύει. Και λέει: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε καν να στείλουμε, να στείλουμε την ενημέρωση στην εταιρεία, στον φορέα. Αυτά. Αυτή είναι η απάντηση τη πρακτική σε ένα κρατικό δημόσιο φορέα που λέει: Μπορώ να το αναλάβω, αλλά κάντε το λίγο αλλιώ. Για να μην είναι με κεριά Βεβαίως. η γιαγιά, μην είναι η μόνη τη με στο σκοτάδι. Έρχεται και ψιλοκαυσονάκο και γενικώ. Και για την ίδια αλλά και για, για του υπόλοιπου. Και για του υπόλοιπου. Φαγητό, πώ τρώει η κυρία αυτή. Φαγητό την εξυπηρετούμε εμεί. Πηγαίνει ο Δήμος φαγητό και οι γείτονε. Και οι γείτονε. Ναι. Και πώς θα λυθεί τώρα αυτό, τι σκοπεύετε είναι, να κάνετε. Ε, το έχω λίγο, είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα, αυτοεξυπηρετείτε, ενώ υπηρεάζεται αυτοεξυπηρετεί, και βοήθεια. Ε, θεωρητικά αυτοεξυπηρετείτε ότι εμείς που κάνουμε με μια α, αυτοψία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα πράγματι την προηγούμενη εβδομάδα να φανταστείτε κύριε Καλαμούκη, είχε, η γιαγιά είχε πέσει, έπεσε. Ε, φώναξα εγώ κλειδαρά με την αστυνομία για να μπορέσουν να ανοίξουν γιατί η αστυνομία δεν είχε κλειδαρά. Και ανοίξαμε το σπίτι για να, για να σηκώσουμε τη, τη γυαλιά από κάτω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το μακρύ χέρι του κράτου, τη ιδρυτική εξουσία. Πάντω, μια, μια διευκρίνηση: άμα η, η τράπεζα να πάρει ένα σπίτι, δεν χρειάζεται κλειδαρά στην αστυνομία. Από ό,τι έχω νο, Νομίζω ναι, νομίζω. <laughs> να νομίζω νομίζω εύκολα, ανοίγει ναι, πιο ναι. εύκολα η πόρτα χωρί κλειδαρά. Ναι, ναι, ναι, ναι, Οπότε τώρα, αυτό που πρέπει να γίνει να βρεθούν τα 600 ευρώ να τα δώσει, να ηρεμήσουν ει πρακτική. οι πάροχοι που θησαυρίζουν βγάζουν ναι, ναι, ναι. δισεκατομμύρια όλοι αυτοί ναι, και δεν ναι. έχουν ένα γραφείο Ναι. Για ξεκάρθωμα, θα πω εγώ, έτσι. να κάνουν έτσι κάποιε αγαθοεργίε και να το διαφημίζουν. Άιστο. Θα πέσουμε και, σε όλη και, τη χειδαιότητα. Και, και ότι έχουμε και, και, και τμήμα αλληλεγγύη, α πούμε, κάπω. Ένα άνθρωπο πεθαίνει πραγματικά. Δηλαδή, αν γινόταν ένα ρεπορτάζ, θα, η κοινωνία έπρεπε να ντρέπεται, να ντρέπεται. Μάλλον θα πρέπει να ντρέπεται και η ντροπή, δηλαδή τόσο πολύ. Και τώρα δεν έχουμε τα 600 ευρώ ώστε να πληρωθεί για να έρθει ο Δήμο μετά να δώσει αυτά που μπορεί να, ναι. να δώσει. Ναι. Να την, να την κάνει να ζει ανθρώπινα ακριβ, μέσα ακριβ. σε αυτό το σπιτάκι εκεί. Φαντάζομαι ένα μικρό σπιτάκι θα είναι. Φαντάζομαι... Α, α, ακριβώς ένα εισόγειο χωρίς τίποτα. Και, <χωρίς τίποτα. και, και να λυθεί ναι. το θέμα της ΔΕΗς, ΔΕΗ. Φαντάζομαι είναι και τα 370. Δεν είναι ΔΕΗ, είναι δε, άλλη εταιρεία. Αγαπητοί φίλοι και μου επιτρέπει να σας λέω ότι Αν τα ζητήματα αλληλεγγύης και ανθρώπων... Ε, που έχουν ανάγκη είναι απίστευτα στους Δήμους που εκ των πραγμάτων οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν τίποτα κάποια στιγμή πιθανόν να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά. Μάλιστα. Mm -hmm. Ωραία, που οι Δήμοι είναι όμως δίπλα σε αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, τώρα Δημαρχείο είναι δίπλα, γιαγιά άτομα. είναι νομίζω 200 μέτρα στη Σμύρνη, νομίζω. Από ναι, ναι, πάνω. πάνω, πάνω από το Δημαρχία, δηλαδή, ναι, μπορεί ναι. ο Δήμο, είναι κάτω στην κοινωνία, μπορεί να πάει να ανοίξει την πόρτα. Πάει ο αντιδήμαρχος κάποιο, το βλέπει. Ναι. Δεν ναι. είναι τώρα, ένα πρόσωπο ένα κράτο που δεν ξέρω Όχι. τι γίνεται στο τάδε σπίτι. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί ούτε ο Δήμο Δεν θα να είναι. Δεν μπορεί ούτε ο Δήμος γιατί πάνω απ' όλα είναι υπάροχοι, το κέρδο του. που τρώει σάρκες κανονικά όμως Έχει ενημερωθεί η κυρία ότι είμαστε στην Ελλάδα 2.0 μήπως την ελαφρύνει κάπως <laughs> ότι, <laughs> ότι έχουμε <laughs> ανάπτυξη ότι και πάμε βζίουν ανάπτυξη... το ξέρει η κυρία Ναι Ε, ε, ε, ε, ε, δεν μπορώ να το καταλάβω προ... θα... να... θα... θα... θα... δεν θα... καταλαβαίνουμε την ανάπτυξη Μα... αυτό ακριβώς θα... πραγματικά. είναι ωραία τα λόγια τα παχιά και από κάτω ναι. όταν πιάσει μια περίπτωση δύο, που δεν είναι η μοναδική αν ήταν η μοναδική ναι. θα το λύναμε αλλιώς είναι... γίνεται παντού αυτό και δεν έχει λίγο πολύ μόνο μία γιαγιά όπω δεν έχουν και άλλοι δήμοι γύρω ε. μόνο μία γιαγιά συνεχώς αναφέρεται ε. και στο Δημοτικό Συμβούλιο περιστατικά ε. με γιαγιάδες εδώ εκεί εγκαταλειμμένους ανθρώπου, ανήμπορους Και κυρίω θα έλεγα, κύριε Καλαμούκη, ότι ε, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα λειτουργία σε τέτοιε φάσει. Δηλαδή μπορεί να πάει εσύ στο σπίτι, αν δεν σου ανοίξει, δεν, δεν μπορεί να μπει μέσα, ακόμα και αν κινδυνεύει, Πρέπει να γίνει δια, διαδικασίε χρονοδόρα στι εισαγγελέψου, εισαγγελμα. Και... Και, δε, και όλα αυτά τα πράγματα και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει ούτως ή άλλως. δεν γίνεται γιατί οι, οι περιπτώσεις αυτές των ανθρώπων που, είναι, που δεν έχουν υποστηριστικό περιβάλλον είναι πάρα πολλές δυστυχώς Ναι, για διάφορου λόγου μένουν ναι, άνθρωποι ναι, κάποια στιγμή ναι, ναι, στη ναι. ζωή του μόνοι. Ευχαριστούμε ναι. πολύ. Καλό κουράκι και ξεμπέρδεμα ε, εκεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε Ευχαριστούμε. καλά. Να είστε καλά, καλά. Ο αντιδήμαρχο κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική πολιτική, όλα αυτά έτσι κι αλλιώ είναι μαζί, στην Ελλειούπολη, Γιάννη Πούλο. Προσπαθούν να λύσουν και επειδή γνωριζόμαστε και στην Ελλειούπολη, μου το συζητάνε πολλέ φορέ. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Εμεί εδώ ακούμε του υπουργού, πρωθυπουργού, λουστραρισμένα όλα. Ναι, μια ωραία τώρα, βιτρίνα. Ακούσαμε και την κυρία Μέρκελ που την αντιγράφει η Σουηδία. Ακούσαμε και με τις την κυρία Μέρκελ που πραγματικά καταλαβαίνουμε. Ακούσουμε τέτοια και ακούς μετά την ίδια ώρα, γεια σου Γιάννη, γιατί τον ξέρω το Γιάννη Ιώνα, τι κάνει. Μου λέει: Ήρθα από ένα σπίτι ναι. που βρήκαμε έναν παππού πεσμένο μόνο του. Ναι, αυτό. Τέτοια κατάσταση όπω εδώ. Ναι. Και λέει τώρα, από τη μία έχω. Τη Σουηδία που θέλει να τη γράψει και απ' την άλλη είναι αυτή η χώρα εδώ. Mm. Και, και μένει. Τι, τι, τι να κάνει, από πού να αρχίσει, ποιο σε δουλεύει, πώ σε δουλεύει, τι περνάει προ τα έξω, γιατί να είναι ένα ηλικιωμένο που έχει πληρώσει, έχει ζήσει μόνο του, ακόμη και αν έχει δεν έχει εγκαταληφθεί ή δεν έχει φίλου, συγγενείς ή οτιδήποτε. Δεν πρέπει να υπήρχε αρχιμέριμνα κράτου που αυτά τα άτομα να τα προσέχει. Γιατί όταν ήταν για την Αιτζίαν που από το COVID πλήγει, ναι, ναι, ναι. βρήκαμε, βρήκαμε 150 εκατομμύρια με το που ανοιγόκλεισε το βλέφαρο. Ναι. Τα βρήκαμε αυτά τα εκατομμύρια και βρίσκουμε για τους παρόχους ειδικά των, της ηλεκτρικής ενέργειας όλα τα παραθυράκια, ,τι όλες τις φοροελαφήνσεις, ,τι όλα όλα τα πόνους. Και από κάτω να πεθάνει τώρα μια γιαγιά μόνη τη με κεριά, Χωρίς ρεύμα. που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι λίγο πολύ Δεν χωρίς. είναι μόνο τα κυριά το φως. Ναι, το ξεμά. Είναι αυτή η γυναίκα πληθεί, θα πληθεί με κρύο νερό. Δεν θα πληθεί. Δεν θα, κάνει θα, τίποτα, δε θα, πληθεί, δε θα πληθεί, αλλά θα πληθεί θέλω να σας πω, γιατί να μην πληθεί η γυναίκα. Ενώ και δεν δεν όλο πληθεί. αυτό θα είναι κρύο το νερό. Ε, Πώ θα ζηταθεί, πώ θα ψυχαθεί. Να κάνει μια ψύξη, μέσα τώρα λόγω καύσωνα. Δηλαδή να πάει στην τουαλέτα. Ναι. Να, να από το ένα δωμάτιο να πάει στο άλλο. Τι ψύξη, τι μαγείρεμα, τι, τι συζητάμε. Δεν είναι κατάντιο αυτό ο συνολικό. Όχι, είναι και αυτά, δεν είναι μόνο. Πέρυσι πα, μια λάμπα, πα κάτι. Τη πάνε μια λάμπα με καζάκι. Ναι. ναι. Όλα τα υπόλοιπα πώ θα αντέξει γυναίκα Νομίζω γύρω στα δύο και παραπάνω. Ωραία. <σοπότε> δεν ξέρω πόσο, παραπάνω. <σοπότε> τι <σοπότε> να μείνει, 170-150 ευρώ να κάνει τι τον υπόλοιπο μήνα. Φαγητό, υπάρχει ένα δίκτυο από ό,τι ξέρω στην Ελλάδα. Oh, Που okay. okay. πηγαίνει ο Δήμος, πήγαίνει, ναι, πήγαινε, η εκκλησία, ο Δήμο, πηγαίνουν ένα, ένα πιάτο φα. <σοπότε> ναι, ναι, μια γιαγιά έχει να πάρει και ένα φάρμακο. Έχει να συνεχίσει τα φάρμακα. Κάπου να μετακινήσει, να πάρει ένα ταξί. 800 να παίρνει σύνταξη και ένα συνταξιούχο επειδή έχει ανάγκη σε φάρμακα δεν φτάνουν και εκεί. Και με δικό σπίτι. Άμα έχει και νίκιο δεν φτάνουν σίγουρα. Τι συζητάμε, είναι δεδομένη η Τα ξέρουμε, τα βιώνουμε, όταν ξέρουμε μπροστά μα η συζήτηση το βλέπουμε το πρόβλημα αλλά κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο, η σουηδία που μα αντιγράφει γράφει, ο Ευπαγγελισμό που θα γίνεται Ω, το, το πιο καλύτερο πιο τώρα θα πιο, ακούσουμε πιο, τον υπουργό. Αυτό. Όμω αν όμω οι δίκτυε τα λένε καλά, πάει να πει ότι είμαστε καλά. Ε, ναι, τώρα το... πλέξει τώρα στην κάθε περίπτωση και στην Ελλάδα. Στην νομίζει λίγο ο το όμω, δείχνουμε ότι είμαστε καλά. Ναι, αυτό Τι συζητά τώρα. Το πλάνο στον Ευαγγελισμό ήταν καλό. Πήγε στο παμένο τον τοίχο, το είδαμε. Τώρα Ήταν, άρα που είναι θα ωραίο. γίνει, που φτιάχνει ο ίδιο ο Υπουργό. Ναι, τι, χρησιμοποιεί εγώ, κάνω. Γιατί πήρε το στόκο στα χέρια. Ναι, νομίζω θα είναι. Κανιβαλισμό. Λέω να σου Πάμε <laughs> να ακούσουμε τον Υπουργό. Τα καλώδια αυτά έχουν βγει από μια ταράτσα, η οποία είναι κλειδωμένη. <coughs> ε, δεν έχει πρόσβαση στο κλειδί αυτό παρά ελάχιστο προσωπικό. Εδώ βέβαια έχουμε το, τη δυσκολία ότι αυτήν τον ευαγγελισμό έχουμε πάρα πολλά συνεργεία. Γιατί με, ο κόμμα δεν το ξέρει, αλλά εγώ τον επαγγελμώ τον, το τον, τον κάνω καινούριο. Αυτή στιγμή έχουμε ένα συνεργείο στο κεντρικό κτίριο Πατέρα που κάνουμε από τον 8ο Ωρόβο μέχρι τον τελευταίο πλήρη ανακαίνηση. Δεν έχω κάνει τα γένεια του 8ο Ωρόβου που γίνει καλύτερο από το καλύτερο κεντρικό νοσοκομείο. Ταυτόχρονα έχουμε τα συνεργεία που κάνουν τα νέα τέπα από το Ταμείο Ανάκαμψη που είναι χιλιάδε γονικά μέτρα και πάρα πολλοί εργάτε. Ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει. Την εργολαβία για να κάνουμε καινούριο το παλιό κτίριο τη νοσηλευτική σχολή του Ευαγγελισμού. Για όσου ξέρουν τον Ευαγγελισμό, που είναι ένα κτίριο εγκαταλειμμένο πάνω από 30 χρόνια και το κάνω καινούριο. Ο κόμμα δεν το ξέρει, αλλά εγώ τον Ευαγγελισμό τον κάνω καινούριο. Με το στόκο στο χέρι That's. τον κάνει καινούργιο. Βάφει όλη μέρα, έχει κρεμαστεί από τι καλοσχέσει. Και βάθει. Ναι, εντάξει, αλλά μήπω να το μάθηθηκε ο κόσμο. Δηλαδή κάντε ένα exposω, κάπω μια εξωστρέφει να το μάθηκε ο κόσμο. Και βασικά να το μάθηκε ο κόσμο το το που τον αφορά που είναι μέσα. Άκου τι έκανε. Γιατί πολύ κρυφό το κρατάει από τον κόσμο, τόσο κρυφά. δεν χρειάζεται. Εδώ πιστεύει. λέει ο Άδωνη κάνω καινούργιο και θα ανακαινήσουμε όλους μόλι ορόφου. Εγενίασε τον έναν όροφο. Δεν έχουμε εγγένεια κτίριο, εγκαινιάζει Το 27. Όχι. όχι. Πριν ένα μήνα μα έδειξε με βίντεο κτλ. Τον ένα όροφο. Mm. Τον ε, είδαμε. Πω, τώρα πάμε στον κάτω όροφ. Εγγένεια στον κάτω όροφ. Κοτέλα, <σχεσίλει> <σχεσίλει> <μέχε> να εγγενιάσει <σχεσίλει> το Ισόγειο. <σχεσίλει> θα έχει παλιώσει όγδοο πάντα. Με τα χάσει μόνο τα λεφτά και τα εγγένεια θα έχει κάνει και τον ένα όροφο δωρεάν. Ναι, πειράζει. Εντάξει, τώρα και εδώ λέω εγώ, εγώ το κάνω καινούριο. Και πάνε αυτοί οι αλυτήριοι και τον μποϊκοτάρουν και κόψανε τι ολίδε πάνω και δεν έχουμε κοντήσον στο μισό νοσοκομείο, ε, ε, ε. γιατί ήδη έχουμε δολιοφθορή. Μποϊκοτάρουν το έργο τη κυβερνήσεω. Οι <σίλει> γιατροί καθετό, α πούμε, διεκδικούν και. Α, δεν λέγα και του γιατρού τώρα και θέλουν λεφτά. Μήνυμα. Συνήθω μα στέλνει μήνυμα η Λίνα. πάνω από την ε, δράμα, από τη χωριστή. Τώρα, τώρα στέλνει ο σύντροφο τη Λίνα και μου λέει καλησπέρα θα θυμιά ποσότητα, σκούνα σα πάρω τηλέφωνο σήμερα για να πω χρόνια πολλά για τη συντρόφησα τη ζωή και του αγώνα που έχει αύριο για ενέργεια mm. φανατική ακρόατριά σα τη Λίνα, Τη λίνα μου, τη Λίνα μου, που πέρασε τα τελευταία 6 χρόνια πολλά, αλλά δεν το βάζει κάτω. Και είναι σε όλου του αγώνε μπροστά. Χρόνια πολλά και στην κόρη μα που γιορτάζει την κυριακή. Σα. Ευχαριστούμε που υπάρχει, καλώσα από Κυριακό. Ετούμενοι, είναι οθόδωρο. Ναι, ο σύντροφο Λίνα. Επειδή όμω δεν είσαι εσύ στο τηλέφωνο, δεν πήρω, οπότε τα λέμε εμεί εδώ. Να είστε καλά, και οι δύο. Και, και τα μέλη τη οικογένεια που γιορτάζουμε στα μέλη τη οικογένεια, τη συγκεκριμένη οικογένεια, γενέθλια, επαιτίου γάμου, βαφτισιών, τα πάντα. Ό,τι είναι, έχουμε ναι. γίνει εδώ το γραφείο που ε, της ανακοινώνουμε. Λίνας, ε, είμαστε γραμματεί τη Λίνα. Λίνα, τι άλλη επέτειο να <laughs> πούμε. Μέχρι που θα πάει στο φεστιβάλ η κόρη Μέχρι που θα βάλει υποψήφια η κόρη Όλα και τα ξέρουμε Και να στη Σύρο ναι, Και, ναι, ναι, ναι, και ναι, θα ναι. να σε δει εκεί και πέρα Γιατί τα ταξίδι να δει να στη Λάρισα Και κατεβαίνουμε ήταν... Αθήνα γιατί τη Και αυτό και... Ε, είχαν φέρει και κάτι, τι μας είχαν φέρει, κάτι ποτά δεν θυμάμαι κάποια στιγμή, κάτι είχαν ε, φέρει ένα δωράκι ναι. που ε, πέρυσι σε ένα ξενοδοχείο το είχε αφήσει να είστε καλά όλοι εκεί οικογενειακός μπράβο έτσι και έφηκε όχι και... με πήρε τηλέφωνο και μου λέει δεν το έχεις πάρει ακόμα λέει, του Τσίπουρα από εκεί πέρα <laughs> επειδή δεν το έχεις πάρει, να το δώσω στο σύντροφο τάδε, <laughs> ε, να του <laughs> μπορώ που θα περάσει από εκεί για να το ναι, δώσω ναι. δεν πειράζει έγινε κάπως έτσι ε, Εγώ λέω να μην βάλουμε, δεν θα βάλουμε ελλειχητικό. Τα, τα έμαθε. Έχουμε καυγά μπει. έχουμε, Ο Μαρκ, ο Έλλον, με τον Τραμπ. Ναι, ναι, ναι. τέτοιο έγινε. Και τι δεν έχουν πει. Ο, ο Μάσκ το απογείωσε. Άφησε υπονοούμενο ότι ο Τραμπ είναι στη, λίσκα, στη λίστα Epstein. Ναι, ναι. Αυτή η λίστα έχει πεντεραστέ. Ναι. Έτσι δεν, διάφοροι δεν για το μυαλό κανένα ότι θα μπορούσε ο ο Τραμπ. δυνητικά. Okay. στο ο Τραμπ να είχε Και έγραψε στις... στο Twitter: Ο Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν, γι' αυτό δεν δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία περαιτέρω τη λίστα. Απάντησε ο Τραμπ: Ο πιο εύκολο τρόπο να ξεκονομήσουμε δισεκατομμύρια στον προπολογισμό μα είναι να τερματήσουμε τι κρατικέ επιχορηγήσει και τα συμβόλαια του Ήλων. Mm -hmm. Ο άλλο, ο Μάσκ πάλι είπε: Μήπω ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να εκπροσωπεί πραγματικά το 80% του κέντρου. Είπε ο αυτός που χαιρέτησε να Θεωρεί that. κέντρο. <laughs> Τι θεωρία ακραίο, <laughs> Εντάξει, και ο Χίτλερ, άλλα έλεγε. Και απάντησε ο Τραμ. Ότι νομίζω ότι του λείπει η εξουσία. Είχαμε μια εξαιρετική σχέση με τον Ήλον. Δεν ξέρω ε, αν έχουμε πια. Προφανώς δεν έχετε. Να το πω εγώ. Δεν Σου έχετε. Ναι. Σε λέει παιδεραστή. Να το πει με τρόπο. Και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία αλλά στενάχωρα είναι αυτά. Στενάχωρα. Θα και ο Ήλον είναι ο Βαρουφάκης του Τσίπρα. Όχι μωρέ. Όχι. Καμία σχέση. τι λέει έχει την Τέσλα, έχει... είναι πλούσιο. Είναι, ναι, τάξ, Έχει ναι, το λέω. Twitter. Ναι, καλά, ο ο Βαρουφάκι του σιγά Επίση ο κάπου όπα. Ο είναι. Α, τα... Ευχαριστώ ναι. πολύ, έχουμε παραγγελιές αφιερώσεις Άναι, Δευτέρα, δεν θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα γιατί έχουμε γιορτή του πνεύματος Την τρίτη θα τα Σήσε πούμε πάνε. πάλι Γεια σας Μπορώ να κάνω μια παραγγελιά λίγο από αυτά τα ωραία ελληνικά του Τσίπρα Ναι, αμέ. Τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς Ειδικαίω τώρα θρέφεται καρπούς αυτή τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση. Αλλά τα μέσα για να επιτεύξουμε αυτού του στόχου. Όχι αφορισμού. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το μεσαίωνα. Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσει και ανακοινώσει που εκτίθουν τη χώρα μα διεθνώ. Πρέπει να τι ανατρέψουμε αυτέ τι συνήθειε. Όπω είναι. Ο νεοποτισμός... <Μ leurs> Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Ωστόσο, πρέπει να σα επισημάνω ότι άλλο πράγμα την ξέραμε για τον Donald Trump κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουή, εμένα που με βλέπει. Μάλιστα, 16. Έτσι, 16-4 χρόνια κάθε τάξη. Σοπιον το μικρό, ξερίζω μου, δεν πιο σκοτάδια δεν κοίταξε μέσα σε μάτια θανάτου τρέλα είναι ο κόσμος που πίστεψε καραβάκι από χαρτί <ΣΤΟΥ> και το κυριότερο την άλλη Παρασκευή Θα ήθελα σε όλους τους Παλαιστίνιους Και σε όλους τους αυτούς που αγωνίζονται Τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους Την τρίτη διεθνή Εμπρός της γης η κολλασμένη Εμπρός της γης η κολλασμένη Της πείνας λάδι εμπρός στη Γάζα, Συσχυρετε στις χυρέτες της στα παιδιά της Να σου πω τώρα, θέλω και δύο αφιερώσεις. Λέει. Λοιπόν, θέλω την πρώτη εκπομπή της Ελληνοφρένειας του Θήνιου, την τριλεπτή. Έχετε ακούσει που λένε ότι κάθε μέρα πρέπει να αφιερώνουμε λίγο χρόνο για την προστασία του οργανισμού μας. αυτό είμαστε μία δόση Ελληνοφρένειας, κάθε πρωί από του Sky 100,4, σπίδα εκτός των άλλων και γεγερά μωρά. Σήμερα Ελληνοφρένεια, Θεελώδη, στην Εντατική. Σθε βράδυ ο κύριο Συνήτη ο Πρωθυπουργό παραβρέθηκε σε εκδήλωση του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά για να δώσει κάτι βραβεία. Παρουσιάζοντα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, είπε να του κάνει μια ευχή για το έργο του Πρωθυπουργού. Μπερδεύοντα όμω λίγο τη γλώσσα του και αντί να ευχηθεί καλή επιτυχία στο διασχεέστατο έργο του Πρωθυπουργού, ευχύθηκε καλή επιτυχία στο δυσάρεστο έργο του Πρωθυπουργού, προφανώ εκφράζοντα άνθρωποι με το λάθο του αυτό τον κυρίαρχο. Λαό. Και την πρώτη εκπομπή αποσπάσματα, ξέρω εγώ φτιάχτω όπω Αποσπάσματα από την πρώτη εκπομπή που είναι έτσι. Ποιο αντίχει να μα. Ούτε εμεί δεν αντέχουμε. Γιατί λες τώρα, 25 χρόνια δεν έχουμε. Έλα, για να περάσετε το μήνυμα της ελπίδα για το αύριο, πόρτα-πόρτα. Γεια σας, Είμαι από το Πασόκ. Και ήρθα να σα μεταφέρω πόρτα-πόρτα το μήνυμα της ελπίδα. Γι' αυτό σα διαβεβαιώ ότι θα νικήσουμε. Μην ανησυχείτε. Είναι πόρτα Τι είναι αυτό. Το Πασόκ. Α, το πασόκ Α, γιατί δεν πλητράει, πόρτα πόρτα. Να. Ναι, γεια σας Γεια yeah. Είμαι από το Πασόκ και έρχομαι πόρτα πόρτα να σα μεταφέρω το μήνυμα τη ελπίδα. Το μήνυμα τη νίκη. Να πάτε στι άλλε πόρτε, πόρτα πόρτα. Να μεταφέρω το μήνυμα τη ελπίδα, πόρτα πόρτα, όπω πύργο στη μήτη. Μικρόσε βρεπεντάκι μου. Πόρταπρτα. Γεια πόρτα σα. -πόρτα. Είμαι από πασόκ. Όχι αγάπη Είμαι. μου. Να πληθούν όλοι με τον Ευχαριστώ πολύ στα Θα περίμενε θέλω κι άλλο ένα. Τι άλλο. Λοιπόν, θέλω το τραγουδάκι του Τζίμι Πανούση, το μαλάκα, αφιερωμένο σε όλου του μαλάκε που μα πάνε τα αρχίου. Έτσι, έτσι γενικό. Να πει γενικό. Εντάξει. Μαλάκε και μαλάτα και γενικό. Από το μπροτό μέχρι το εδύο. Και εσείς που γελάτε κύριε, με το μου. Καποχαθήκαμε και δύο. Εμπάστερνώ. Σε ζώντανό. Α είναι ελαφρώ το χώμα που θα το σκεπάσει. Σ' ένα ανώμαλο οδύο σου σφυρίζω, κι Κιάνει να φυρίζω. Στα μάτια! Μαλάκα. Είμαι κι εγώ μαλάκα. Μαλάκα. Τι είμαστε? Μαλάκελε. Τι είμαστε? Μαλάκελε. Ζητώ για όλα! Ποιος βάζει για πατρίδες να Θέλω για αφιέρωση για σήμερα από μοντάλ. Τι κόσμο είναι αυτό, Αφιερωμένο στη δασκαλίτσα και στην αλήκη μπομπονά. Το αλικάκι, εσά, το αλικάκι, Τι κόσμο είναι αυτό που σάνει στο φεγγάρι να βρει αλήθεια στο κενό. Τι κόσμο είναι αυτό που πάει στο φεγγάρι και τα παιδιά του πολέμα Απόστολε, έλα. Απόστολος από το βουνό. Άντε, λένε, τι γίνεται εκεί στο βουνό. Έχει ψύχρα ή και εκεί έχετε τη ζέστα. Όχι, είναι μια χαρά. Λοιπόν. Σε πιο βουνό είσαι. Στο μέναλλο. Και εκεί ανέβει, ήσουν έτσι κι αλλιώ, ή σε πήγε κάποιο καράβι. Καράβι. <laughs> ο καράβι. Ε, το ίδιο λέμε, ναι. Για πε. Λοιπόν, θέλω κάποια Παρασκευή που κάνει αφιερώσει. Κάθε βάλεις... Παρασκευή που κάνει αφιερώσει. Άκουσα τον Καρατζαφίρη σήμερα που λέει είναι προδότη. Ναι, για το Σαμαρά. Κύριε πρόεδρε, τον χαρακτηρίσατε προδότητο Σαμαρά. Εσχάτο. Δεν ο Παρδότης. Θα βάλεις τη Βουλή που φωνάζουν όταν ψηφίζουνε ψηφοφορία που έχουνε, δε φωνάζουν τα νόματα. Θα βάλεις Γεωργιάδης Γεωργιά Άδωνης. Ο τα είναι, είναι ο Παρδότης θα λέει ο Παρδότης. Γεωργιάδης Πυρίδων Άδωνης. Όσον ο Ραγκομιλάς παραγγέλλεται, θες προλαβαίνουν όλοι τα δικά είναι τα βιβλία. Είναι ο Ο Μπούκο, η Κρεμάλα σε περιμένει από τον κύριο Χολό στη χαρακτήρια. είναι κουράκια. Είναι προδρόντη, δεν δεσμεύσει. Βορίτη Τσεκούρι! Τσεκούρι, τσεκούρι! Είναι ακριβώ. Ελεπροδότη. Τσεκούρι! Σε τέλο θα βάλει ο δεφέρη. Οπότε ήταν στην δημοκρατία. Είναι προδρόντη, αλλά είπα αυτό. Απρόσφατα έχει πιάνε, μάλιστα. Ε, εντάξει. Θα το βρούμε, μάλλον δεν ξέρω τη Βουλή απλή κάποια σύνθεση κυβέρνηση, το βλέπω. Έλαγιά. Εγώ θα σα πω το προσωπικό μου πάνω. Δεν κοιμήθηκα άλλο το βράδυ. Πραγματικά δεν κοιμήθηκα. Είχα συμφωνεί στην προηγούμενα. στην ομάδα, ότι παιδιά θα πάμε στο όχι. Και το βράδυ αρχίσω και ψάχνω. Τι έρχεται. Φλέγοντας η συνείδησή μου, πήγα και ψήφισα τα νέα. Το χαρακτηρίσατε προδότη του άνδηλου Είναι Παπ, παπ, παπ, το ποτήρι το πικρό, και η <π>. κι αν Θα χαιρετώσει. Γεια σας Για παραγγελιά πείρα, Θέλω τους φρύ Το wishing well Wishing well Πάνε εύκολο ναι Λοιπόν στην αρχή θέλω που κάνει το ωραίο το ροκάρισμα Ο Πάουλ Κωσόφ Θα θέλω και ένα από το κουπλέ του Πολ Ρότζερς, έτσι, γιατί εκφράζει του καράδες του Παλαιστίνιους που είναι εγκαταλειμμένοι στην κακή του συντήχη. Έχω και θέλω για την Παρασκευή. Έχω τρελαθεί με όλα αυτά. Δηλαδή στη Γάζα. Δεν ξέρει. ποιος ρίχνει βόλια. ποιος ρίχνει βόλια. Ποιος φάζει λόγια. Πατρίδε να χαθούν Νησιά να μοιραστούν. σύρματα να μπουν. Ποιο θα βγει να μπουν. Ποιο